Μία μεγάλη μορφή, πατερική μορφή, μία μορφή άγνωστη στους πολλούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, η οποία όμως πραγματικά διέπρεψε στην εποχή της τη μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Συγνωρίζουμε τον Άγιο Γρηγόριο, το Θεολόγο, τον ένα εκ των τριών ιεραρχών, που συνεορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου, μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Όμως, ο Άγιος αυτός που εορτάζει αύριο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς, Έδωσε μεγάλη μάχη στην εποχή του για να υπερασπιστεί την πίστη των Ορθοδόξων και όχι τόσο την πίστη των Ορθοδόξων όσο κυρίως υπερασπίστηκε το μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ευρέθηκε σε μία εποχή που κάποιος διτικός προερχόμενος από τον Πάπα Βαρλαάμ το όνομά του προσπαθούσε να χτυπήσει τους μοναχούς, προσπαθούσε να χτυπήσει το Άγιο Νόρος και συγκεκριμένα. Εκεί στο Άγιο Νόρος συνέβαινε ένα μεγάλο θαύμα. Πολλοί εκ των πατέρων την ώρα που ευρωσύχοντο έφευγαν στην κυριολεξία μέσα από το σώμα τους. Αισθάνονταν ένα φως, υπερκόσμιο φως να τους κατακλίζει και ενώ όπως γνωρίζετε στο αγιονόρος δεν υπάρχει ρεύμα μέχρι σήμερα. Έβλεπαν πολύ από τους γύρο από τα γύρο μοναστήρια. Έβλεπαν μερικά κελιά απομονωμένα μέσα στην έρημο τη νύχτα να φωτίζουν, να φωτίζουν με ένα ξεχωριστό υπερκόσμιο φως. Και θέλοντας ο Πάπας, ο φίλος μας, που θέλει να ενωθούμε μαζί του, θέλοντας να χλεβάσει την πίστη των Αρθοδόξων, να χλεβάσει τους μοναχούς, τους σύμβριζε, τους θεωρούσε αγραμμάτους, τους θεωρούσε ότι έβλεπαν φαντασίες, και τους διακομωδούσε λέγοντας ότι δεν είναι στα καλά τους οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει τέτοιο φως, άκτιστο φως το οποίο οι πατέρες έλεγαν ότι έβλεπαν στην προσευχή τους και ακριβώς ήρθε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτό ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας του 14ου αιώνα ήρθε για να αποδείξει ότι υπάρχει φως είναι το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού υπάρχει το άκτιστο φως και το βλέπουν αυτοί οι Άγιοι οι ενάρετοι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται το βλέπουν αυτοί οι οποίοι Παρακαλούν θερμά το Θεό να τους υποδείξει τα λάθη τους. Παρακαλούν θερμά το Θεό να τους υποδείξει τις ατέλειές τους και τις αδυναμίες τους. Υπάρχει στο φως. Υπάρχει φως το οποίο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει ρεύμα μπορεί ο Θεός να το στείλει και να αστράψει ο τόπος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι εξέχουσα προσωπικό και θα πρέπει να σταθούμε κυρίως σε δύο σημεία στη ζωή του. Το πρώτο σημείο είναι η προσευχή του. Και το δεύτερο σημείο είναι ακριβώς το άκτης το φως το φως αυτό το φως για το οποίο μιλάμε. Τι έλεγε η προσευχή του να ξεκινήσουμε από το πρώτο σημείο. Η προσευχή του ήταν λίγο περίεργη. Δεν έμοιαζε με τις προσευχές τη δικές μας. Τι έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισε το σκότος μου Αυτή ήταν η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισον το σκότος μου Για να σταθούμε λίγο σε αυτή την προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, να φωτίσεις τα σκοτάδια της ψυχής μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, να φωτίσεις, να μου ανοίξεις τα μάτια, να μπορέσω να βαδίσω σωστά. Κύριε Ιησού Χριστέ, να μου ανοίξεις δρόμους, να φωτίσεις το δρόμο μου με τις προβολείς τους δικούς σου ούτως ώστε να μπορέσω να βαδίσω επίστευε ο Άγιος Γρηγόριος ότι η ζωή του και η ζωή μας είναι ένα σκοτάδι και δεν νομίζω να έχει και άδικο αν το ψάξουμε αδελφοί μου το θέμα θα δούμε πραγματικά ότι η ζωή μας, μια και κυλάει διαρκώς μέσα στην αμαρτία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ακατάσχετο σκότος. Ένα ακατάσχετο σκοτάδι το οποίο δεν μας αφήνει να δούμε τίποτα. Και θέλετε να σας το αποδείξω Απόδειξη στους σκότους που υπάρχει μέσα μας Απόδειξη στους σκότους της ψυχής μας Είναι ακριβώς το ότι ομολογούμε εμείς οι ίδιοι Την ώρα που πάμε να εξομολογηθούμε Ότι παπούλι δεν βλέπω τίποτα να έχω έτσι δεν λέμε στην εξομολόγηση Τι σε ρωτάει ο ιερεύς Δεν βλέπω τίποτα πάτερ Δεν έχω τίποτα Αυτή είναι η αλήθεια Και εκείνη την ώρα ο ιερεύς Δεν θα πρέπει να σου διαβάσει ευχή συγχωρητική Αλλά θα, προσπαθήσει, θα πρέπει να προσπαθήσει να σου ρίξει λίγο φως Για να μπορέσεις να δεις να καταλάβεις το σκότος της ψυχής σου ομολογείς από μόνος σου ότι δεν έχω τίποτα ότι δεν βλέπω τίποτα μέσα στην ψυχή μου και είναι λογικό όταν είσαι στο σκοτάδι να μην βλέπεις τίποτα είναι λογικό να μην βλέπεις τίποτα από τη στιγμή που δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα μάτια τους. Όπως ένα, ένας άνθρωπος με κλειστά τα μάτια δεν μπορεί να έχει αίσθηση του τι γίνεται γύρω του, έτσι ακριβώς και όταν η ψυχή μας βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι είναι πολύ λογικό να μην βλέπουμε τι γίνεται μέσα σε αυτή. Αυτό παρακαλούσε ο Άγιος Γρηγόριος. Φώτισε, Κύριε, το σκοτάδι της ψυχής μου. Και όταν ο Θεός φωτίσει το σκοτάδι της ψυχής μας, τότε αρχίζουμε και βλέπουμε γύρω μας όλη τη μαυρίλα και τη σαπίλα και όλα τα κακοήθη στοιχεία, τους κακοήθης όγκους οι οποίοι ταλαιπωρούν την ψυχή μας και την έχουν σε, μία, σε ένα διαρκές μαρτύριο. Διάβαζα κάποτε το εξής Ότι έλεγε κάποιος Ότι η ψυχή μας Η ψυχή ενός ανθρώπου αμαρτωλού Είναι σαν να έχεις λέει ένα τεράστιο δωμάτιο Μέσα στο οποίο να έχεις κλείσει Κάθε λογιόν Τηρία. κάθε λογιστήρια από τα μεγαλύτερα ζώα μέχρι τα μικρότερα να τα έχεις κλεισμένα μέσα σε ένα τεράστιο δωμάτιο και από ποθενά να μην μπαίνει φως μέσα σε αυτό το δωμάτιο να είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο και μέσα εκεί να υπάρχουν αυτά τα θηρία όταν λοιπόν ανοίξεις μια τρουπούλα, μικρή τρυπούλα και βάλεις στο μάτι σου θα δεις τίποτα από το φως έξω της ημέρας για να διαπιστώσεις αν υπάρχει τίποτα μέσα στο σκοτάδι δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα δεν θα δεις τίποτα Μόνο όταν αρχίσεις σιγά σιγά να μεγενθύνεις την τρυπούλα οπότε θα μπαίνει και περισσότερο φως μέσα σε εκείνο το σκοτεινό δωμάτιο τότε θα αρχίσεις να βλέπεις πρώτα πρώτα τα μεγαλύτερα θηρία Αυτό διαπιστώνουμε και εμείς μέσα στην εξομολόγηση όταν έρχεται λίγη χάρη σε πάνω στον άνθρωπο μπαίνει λίγο φως μέσα στην καρδιά του αρχίζει και βλέπει τα μεγαλύτερα τα εγκλήματά του του φόνους του τις πορνίες του τις βυχίες του τα άλλα τα σοβαρά σιγά σιγά προσπαθεί ο εξομολόγος να ανοίξει αυτή την τρύπα να μπει ακόμα περισσότερο φω, οπότε αρχίζει και βλέπει και μικρότερα ζώα και μικρότερα αμαρτήματα που τον μολύνουν και τα ψέματα και τις κατακρίσεις και τις πολυλογίες και τα βρωμερά λόγια και τα αισχρά λόγια και όσο μεγενθύνεται η οπή, μεγενθύνεται η τρύπα και μπαίνει περισσότερο φως ακόμα αρχίζεις και βλέπεις ακόμα και τις μύγες και τα κουνούπια και τα μυρμήγια. Και γι' αυτό βλέπετε μη σας κάνει εντύπωση Ένας πολύ αμαρτωλός άνθρωπος Εύκολα θα πει δεν έχω τίποτα Θυμηθείτε όμως τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε Ον πρώτος σημείο εγώ Γιατί το έλεγε αυτό ο Απόστολος Παύλος Ακριβώς διότι είχε ανοίξει αυτό το τεράστιο δωμάτιο είχε ρίξει τους τείχους τα τυχώματα είχε πέσει πολύ φως μέσα στην ψυχή του και πλέον έβλεπε ακόμα και τα μυρμήγκια, ακόμα και τις κνίπες και τα κουνούπια που υπήρχαν μέσα του και αυτά τον έκαναν να αισθάνεται ενοχλημένος από την παρουσία αυτών των εντόμων αυτό παρακαλεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τον Κύριο φώτισε το σκοτάδι της ψυχής μου Κύριε άνοιξε παράθυρα στη ψυχή μου να πέσει άπλετο φως να μπορέσω να δω τι γίνεται μέσα σε αυτή την ταλέπορη ψυχή άνοιξε τα σκοτάδια της ψυχής μου Λύσε το σκότος της ψυχής μου να πέσει φως μέσα να μπορέσω να καταλάβω τι είδους θηρία υπάρχουν μέσα στην ψυχή μου τα οποία με βασανίζουν και δεν με αφήνουν να κατανοήσω και να καταλάβω το μέγεθος της αθλιότητός μου Αυτό παρακαλούσαν και οι μοναχοί της εποχής του «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε το σκότος μου». Και ο Κύριος, όχι μόνον του σε το σκότος της ψυχής τους, αλλά πολλές φορές έκανε έντονη την παρουσία του, ακριβώς με την παρουσία του ακτίστου του φωτός. Και κάποια στιγμή έβλεπε στο κελί του που δεν είχε ούτε λάμπα, να φέγει σαν φανάρι μέσα στη νύχτα του Αγίου Όρους κάποια στιγμή έβλεπε στο το κελί να αστράφει ολόκληρο να το έχει επισκεφθεί η Χάρις του Θεού σας είπα νομίζω αν θυμάμαι καλά κάτι με τον πατέρα Παΐσιο τον σύγχρονο Άγιο του Αγίου Όρους ο οποίος επέθανε πριν από τρία χρόνια <coughs> θα σου το επαναλάβω κάποτε αυτό έμενε στο βάθος του αγίου ώρου σε μια περιοχή που λέγεται καψοκαλύβια εκεί λοιπόν στα καψοκαλύβια κάποια μέρα από την πολύ προσευχή τον επεσκέφτη το άκτιστο φως, ήταν από τους θεόπτες, ο πατήρ Παΐσιος. Είδε το φως του Θεού, τον επεσκέφτη το άκτιστο φως και καθόταν μέσα στο άκτιστο φως και προσήφχε το, προσήφχε το, προσήφχε το και κάποια στιγμή τελείωσε η προσευχή του έπαψε έφυγε το στο φως και βγήκε έξω από το κελί του και είδε έναν μοναχό γείτονα του λέει πάτερα κάκη πανσέλινο έχουμε του λέει απόψε εκείνος τον κοίταγε περίεργα τι λες του λέει πάτερ Παΐσιε η ώρα είναι 12 το μεσημέρι τι είχε συμβεί τα μάτια του συνηθισμένα στο άκτιστο φως εβγήκε στη συνέχεια έξω στον ήλιο και έβλεπε τον ήλιο σαν φεγγάρι <κοί> τα μάτια του στο άκτιστο φως έβλεπαν τον ήλιο της ημέρας που εμάς μας τραβώνει Εκείνος τον έβλεπε σαν Σελίνη, σαν φεγγάρι. Αυτόν λοιπόν τον μεγάλο πατέρα της εκκλησίας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον υπερασπιστή του ακτίστου φωτό, φωτός, αυτόν ο οποίος απέδειξε στον δυτικό Βαρλάμ τα ψεύνη του, Αυτόν τον Άγιο εορτάζει αύριο η Αγία μας Εκκλησία. Και τον έχει, είπαμε, στη δεύτερη Κυριακή των Γηστιών ακριβώς για να μας δώσει θάρρος, δύναμη μέσα στον αγώνα αυτόν που διαγνύουμε και εμείς στον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η προσπάθειά μας να είναι να παρακαλούμε διαρκώς τον Κύριο να μας δίνει φως, να φωτίζει τα σκοτάδια της ψυχής μας, να ρίχνει τους στίχους οι οποίοι εβοδίζουν το φως του Χριστού να μπαίνει μέσα μας, ούτως ώστε φωτιζόμενοι να διαπιστώσουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, τις ατέλειές μας, τις αδικίες μας, διότι μόνο με το φως του Χριστού θα μπορέσουμε να γίνουμε καθαροί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε επί του ασφαλούς εις την υποδοχή της Αναστάσεως του Κυρίου μας Αυτά σαν εισαγωγή για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που εορτάζει αύριο και συνεχίζουμε Στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας Ερμηνεύσαμε προχθές Το περασμένο Σάββατο Το ειρηνικό Υπέρ της πόλεως τάφτης Πάσης πόλεως και χώρας Και τον πίστη πουν τον του Κυρίου Δεϊθόμεν. Και είπαμε ότι ο Κύριος, ότι η Εκκλησία μας προσεύχεται όχι μόνον δια τα έμψυχα όντα, δια τον άνθρωπο δηλαδή που έχει ψυχή αλλά προσεύχεται και για τα άψυχα. Παρακαλεί και δια την πόλη μας την γη αυτή στην οποία πατούμε και σας είπα για ποιο λόγο παρακαλεί <και> διότι για μας η γη δεν έχει λογική όμως θα πρέπει να ξέρετε κάτι ότι τα δημιουργήματα του Θεού κινούνται με τη λογική του Θεού και, και πολλές φορές αναφέρεται αυτό πολλές φορές τα δημιουργήματα αγανακτούν ει βάρο των ανθρώπων όταν οι άνθρωποι αυθαδιάζουν απέναντι στο Θεό. Θυμηθείτε όταν η γη εσύστη, όταν έβλεπε την αδικία επάνω στο Γολγοθά, όταν έβλεπε τον Θεών να υπίσταται άδικων θάνατων η γη εκλονήτω δεν την κούναγε ο Θεός στη γη η γη εκκινήτω αντιδρώσα εις όσα άθλια συνέβαιναν εις βάρος του Θεού η γη αντιδρούσε από μόνη τη η γη έχει λογική αλλά η λογική αυτή δεν συμβιβάζεται με τη λογική τη δική μας. Η γη έχει λογική, κινείται με τη λογική του Θεού. Όλα τα κτίσματα έχουν λογική. Διότι όλα τα κτίσματα υποτάσσονται στον τον Δημιουργόν. Ένα κτίσμα δεν έχει λογική. Και σας το ξανά, ο άνθρωπος δεν έχει λογική. Διότι είναι το μόνο δημιούργημα το οποίο έρχεται εις ευθείαν κόντρα με το Θεό. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι λογικότατα για τον Θεό. Ας τα θεωρούμε εμείς ανόητα κτίσματα. Ο μόνος ανόητος μέσα στη δημιουργία που έγινε ανόητος από μόνος του έγινε είναι ο άνθρωπο. Ο χαρισματούχος άνθρωπος ο οποίος από μόνος του εξέστραφτε, από μόνος του χάλασε, η γη κινείται με τη λογική του Θεού, τα ζώα κινούνται με τη λογική του Θεού, βλέπετε τα ζώα δεν παραβιάζουν τη φύση τους, Ό, όχι τα ζώα κινούνται σύμφωνα με αυτά που τα εδίδαξε ο δημιουργός τους λογικότατα απέναντι στον, απέναντι στον δημιουργό τους ο παράλογος είναι ο άνθρωπος εκείνος τρελάθηκε, όχι η γη παρακαλεί λοιπόν η Εκκλησία των Θεών δια τη γη να την καλμάρει ο Θεός να μην αγριέψει ποτέ εναντίον μας και ανοίξει Όπω κάποτε έκανε και κατέπιε του Δαθάν και Αβυρών τη παλαιά Διαθήκη να μην ξαναανίξει και καταφυγεί καινούριου Δαθάν και καινούριου Αβυρών. Ή στα έγκατα τη διάδου Συνεχίζουμε. Υπέρ ευκρασίας αέρον. Εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρευκρασίες αέρον. Τι σημαίνει ευκρασία αέρων; Ευκρασία σημαίνει... Έφκρατο καιρό είναι ο ωφέλιμος καιρός. Έφκρατος αέρας είναι ο αέρας ο ωφέλιμος. Αυτός ο οποίο δεν κάνει ζημιές. Και γνωρίζουμε τι συνέπειες έχουν μερικοί τυφώνες, τους βλέπουμε και στην τηλεόραση. Μερικοί κλείδωνες και τυφώνες οι οποίοι πλήττουν κυρίως εκεί κάτω την Αμερική μερικές φορές. Όταν φυστούν τέτοια άνεμοι, τέτοια έριδες, σηκώνουν σπίτια, σηκώνουν ανθρώπους, ξεριζώνουν δέντρα, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Και βεβαίως μια τέτοια κατάσταση. Μόνον σαν οργή του Θεού θα μπορεί να ερμηνευτεί. Όταν θα δούμε τέτοια φαινόμενα και όταν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα αδερφοί μου, μην τα θεωρούμε τυχαία. Όταν βλέπουμε μερικές φορές ο καιρός να γίνεται τρελός καιρός, καταστροφή, μην το θεωρείς τυχαίο το γεγονός μην επαναπάβεσες το ότι έτυχε να συμβεί αυτή η καταστροφή μην επαναπάβεσες στο γεγονός ότι το ότι φύσηξε ένας αέρας καταστροφικός αυτό συνέβη γιατί έτσι το είπε η μετεωρολογική υπηρεσία. <coughs> Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τους ανέμους ο Κύριος του κανονίζει. Και τους κερούς ο Θεός τους έχει φτιάξει. Η μετεωρολογική υπηρεσία κάνει τη δουλειά της και καλά κάνει αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι τον καιρό δεν τον κανονίζει η μετεωρολογική υπηρεσία. Τον καιρό τον προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Ποιος τον κανονίζει τον καιρό. Ο Θεός τον κανονίζει τον καιρό. Αυτός είναι ο δημιουργός. Και θα σου θυμίσω κάτι. Τα ξέρουμε, αλλά δεν τα ακούμε, δεν μας συμφέρουνε. Για θυμηθείτε κάποτε που λέει ο Κύριος βρέθηκε μέσα στη βάρκα με τους μαθητές του και έπιασε ένας άνεμος και μία θύελα και ένα κύμα και οι μαθητές ε, τρομοκρατήθηκαν και φώναζαν, κατέβηκαν, ξύπνησαν τον Χριστό κάτω στο αμπάρι που κοιμόταν «Σήκω Κύριε, βοήθησόμεας, καταποντιζόμεθα» Τι είπε ο Κύριος θυμάστε? Ευγή πάνω λέει στο κατάστρωμα άπλος το χέρι του πεφύμωσο, μη μιλάς» έτσι είπε «Μη μιλάς» ησυχία και αμέσω όλα ήρθαν στη θέση τους «Ποιος κυβερνά» «Ο κύριος κυβερνά» Πεφύμωσο. Σώπα, πεθύμωσο σημαίνει κλείσει το στόμα σου κλείσει το στόμα σου σταμάτα και αμέσως όλα ήρθαν στη θέση τους ποιος κουμαντάρει τον άνεμο τυχαία είναι τύχη σας φαίνεται σας αυτό όχι ο Κύριος επιτάσσει και τις ανέβεις ο Κύριος κανονίζει τις εποχές αυτό ο δημιουργό, αυτό κανονίζει και το πότε θα φυσήξει και το πότε δεν θα φυσήξει. Να γιατί η Εκκλησία παρακαλεί υπέρ ευκρασία αέρων να παρακαλέσουμε τον Θεό. Κύριε ευκράτου και επωφελεί του αέρα ανάδειξων, όπω λέγει σε άλλη ευχή, τον άνεμο που θα μα δώσει να μην είναι κύριε ευκράτους και εποφαλής τους αέρας ανάδειξων όπως λέγει σε άλλη ευχή τον άνεμο που θα μας δώσεις να μην είναι καταστροφικός να μην είναι ζημιογόνος να μην είναι άνεμος κλείδων ο οποίος να δημιουργήσει ταλαιπωρία να μην είναι άνεμος ο οποίος θα φέρει άσχημα αποτελέσματα Υπέρευκρασίας αέρον Εφορίας των καρπών της γης Εφορίας των καρπών της γης Βρέξε κύριε για να καρποφορήσει η γη Αλλά πως θα καρποφορήσει η γη Το μυστικό που το ξέρετε ποιο είναι το μυστικό Θα σου το πω το μυστικό Λέει ο Κύριος με το προστόμα του Προφήτου Ισαΐα «Εάν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν δε μη θέλετε μη δε εισακούσιτέ μου, η ημάς κατέδετε». Το γαρστόμα Κυρίου ελάλησε τα Το μυστικό της καρποφορίας της γης ξέρετε ποια είναι. Σα το είπα ήδη, η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Εάν είμαστε εντάξει απέναντι στον Θεό, υπάκουα παιδιά Του, ουδέποτε η γη θα πάψει να καρποφορεί, ουδέποτε η γη θα πάψει να δίνει τους καρπούς της εις βρόσιν εις τον άνθρωπο ουδέποτε η γη θα πάψει να τρέφει τον άνθρωπο όταν όμως πάψουμε να υπακούμε στο θέλημα του Θεού τότε βεβαίως και η γη θα πάψει να σε τροφοδοτεί και όχι μόνο αυτό αλλά και μάχαιρα ημάς κατέδεται, θα έρθει η τιμωρία από τον Θεό το δίκοπο μαχαίρι της οργής του Θεού το οποίο δεν θα σε αφήσει να σταθεί. Θα σε εξολοθρέψει. Εάν υπακούσει και αν υπακούμε στο θέλημα του Θεού, η γη δεν θα πάψει να καρποφορεί. Οι καρποί τη γη για τον άνθρωπο εδώθησαν. Θα σα πω κάτι υπάρχει ένα πρόβλημα με ορισμένους τι θα γίνει με τον Αντίχριστο όταν θα έρθει ο Αντίχριστος και τι θα γίνει με εκείνε τις κάρτες του Αντίχριστού και τι θα κάνουμε και να η αγωνία μεγαλώνει και κρύο συντρώντας μας πιάνει όταν σκεφτόμαστε τι θα γίνει όταν θα έρθει ο Αντίχριστος και ο Αντίχριστος και ο Αντίχριστος Δεν να σας πω κάτι Δεν σας το παίζω πιστός Έχω και εγώ τις αμαρτίες μου Αλλά θα σας πω κάτι Μην τον φοβάστε τον Αντίχριστο Ξέρετε τι να φοβηθείτε Τον Αντίχριστο που έχουμε μέσα μας ο καθένας Εκείνο τον αντίχριστο να φοβάστε. Τον αντίχριστο που έχει ο καθένας μέσα του. Τον κακό τον εαυτό μας να φοβάστε. Εκείνο τον αντίχριστο να φοβάστε. Ο άλλος ο αντίχριστος που θα έρθει, Εάν εσύ είσαι υπάarsh τέκνο του Θεού και την κάρτα του να μην πάρεις και την ταυτότητά του να μην πάρεις θα έρθει ο Κύριος θα σου δώσει τους καρπούς δεν θα πεινάσεις δεν θα στερηθείς δεν θα σε αφήσει ο Κύριος μα είναι δυνατόν είναι δυνατόν ο Κύριος να αφήσει το λαό του τους ανθρώπους του δικούς του αδύνατο, τραβάτε μέσα στο Άγιον Όρος να δείτε κανείς δεν πληρώνεται από τους καλοκαίρους κανείς Και όμως όλοι έχουν Τίποτα δεν τους στερεί ο κύριος. Κανείς δεν έχει μισθό. Τρεις χιλιάδες, τέσσερις, πέντε χιλιάδες μοναχοί μέσα στο Άγιον Όρος αυτή τη στιγμή η πίστη τους κρατάει. Εσύ ψοφάς για τη σύνταξη. Ψοφάς για τον μισθό. Και άμα δεν έρθει ο μισθός, και άμα δεν έρθει η σύνταξη, και άμα χάσει με τη δουλειά, και τι θα γίνει τότε, τι λες μάς. Τι λες, μωρέ, μην είσαι τόσο εμπαθώς κολλημένος επάνω σε αυτά τα υλικά πράγματα. Άφησε την ελπίδα σου στον Κύριο, άφησε την ελπίδα σου στον Θεό και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπερσού. Ο Θεός θα δώσει λύση. Ο Θεός θα δώσει λύση αρκεί εσύ να είσαι πιασμένος από πάνω Του τι είναι να σου κάνει ο Αντίχριστος <κοί> στους πιστούς ανθρώπους οι πιστοί άνθρωποι δεν τον φοβούνται θυμηθείτε προχτές, προχτές δεν γιορτάζαμε το, πρώτο, το, το, το τελευταίο ψυχοσάββατο ποιο ήταν τώρα, τον Αγίον Θεοδόρο που λέτε δεν είναι το να Θεοδόρον δεν είναι τον Αγίων Θεοδόρον αυτή η γιορτή δεν τα ξέρετε καλά. Είναι το διατομεκολίβων θαύμα του Αγίου Θεοδώρου του Τυρονός. Λάθος έχετε κανονίσει και οι Θεοδωρίδε γιορτάζουν εκείνη την ημέρα. Όχι. Όχι, δεν είναι εκείνη. Δεν είναι εκείνη η ημέρα της γιορτής. Εκεί θαύμα γιορτάζουν. Γιορτάζουν τον Άγιο Θεόδωρο. Μήπως το ξέρετε το θαύμα, παρακαλώ. Όχι. Όχι. Ακούστε το λοιπόν σα το πω. Ακούστε το, ακούστε. Αμία, υπομονείτε το. Όλα θα τα, τα μάθει. Όσα ξέρω και εγώ τα λέω, θα τα πω. Λοιπόν, κάποτε λέγει σε κάποια επισκοπή, σε κάποια μητρόπολη ας πούμε έτσι, ένας αντίχριστος έπαρχος τι έκανε, για να εκδικηθεί τους χριστιανούς εμόλυνε όλη την αγορά με ειδωλόθητα, θα σας τα εξηγήσω, εμόλυνε λέω όλη την αγορά με ειδωλόθητα, δηλαδή έκαναν θυσίες στους θεούς, τους ιδρολατρικούς θεούς και στη συνέχεια πέρασαν από όλη την αγορά και ραντισαν με το αίμα των θησιών όλη την αγορά, που το ώστε όλη η αγορά εμολύνθηκε και βεβαίως οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να φάνε να φάνε από τα μολυσμένα τα κρέατα, τα φρούτα, τα τίποτα και σιγά σιγά ο κόσμος έφτασε στο προχώρητο δεν ήξερα τι να φάνε και εχέρετο ο βασιλιάς, ο έπαρχος για το κατορθωμάτου, ηλιανός ο, ο Παραβάτης, εχαίρετο. Ο επίσκοπος ήταν άγιος επίσκοπος και παρεκάλεσε τον Θεόν. Τι να κάνω κύριε, οι άνθρωποι της επισκοπής, οι χριστιανοί είναι έτοιμοι να πάνε να ψωνίσουν, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Θα μολυνθούμε, πάει τελείωσε. Θα μολυνθούμε Και την ώρα εκείνη που ήταν έτοιμη Στο αμήν που λέμε Εμφανίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος Ο Τύρον Στον ύπνο Του Αγίου Επισκόπου Εκείνου Και του λέει το πρωί που θα ξυπνήσεις Θα πει στους χριστιανούς Να πάνε να αγοράσουν στάρι Όλοι Και θα βράσετε στάρι να τρώτε το στάρι το οποίο είχαν οι ίδιοι, σαν γεωργοί που ήταν οι περισσότεροι είχαν στάρι και να γιατί τα κόλληβα δεν είναι μνημόσυνο εκείνη την ημέρα κανονικά. το φτιάξαμε εμείς ψυχοσάββατο καμία σχέση με ψυχοσάββατο εκείνη την ημέρα δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι ψυχοσάββατο εκείνη την ημέρα δύο κανονικά είναι τα ψυχοσάββατα τώρα τα φτιάξαμε εμείς δύο είναι τα ψυχοσάββατα. το ένα είναι της κυριακής παραμονής της κυριακής τον απόκρεο, τον απόκρεο εκείνο είναι το πρώτο ψυχοσάββατο, παραμονή της κυριακής τον απόκρεο, δηλαδή της μελούση κρίσεως που λέμε. εκείνο είναι το πρώτο και το άλλο είναι παραμονή της πετυχοστής. δύο ψυχοσάββατα. αυτό Ούτε με τον Άγιο Θεόδωρο έχει καμία σχέση δηλαδή ότι είναι η μνήμη του Απλά ο Άγιος Θεόδωρος ενήργησε τότε για να βγάλει τους χριστιανού από το αδιέξοδο για να τους δώσει τροφή Αλλά γιατί το είπα αυτό το θαύμα Για να δείτε ότι ο Κύριος δεν αφήνει Εάν πιστεύεις και αν έχει εμπιστοσύνη στον Θεόν ο Θεό δεν θα σε αφήσει ο Θεός δεν θα επιτρέψει να έρθουν δυνάμεις. Εφόσον είσαι υπάκουο τέκνο του Θεού, τα αγαθά της γης βάλεσε. Το είπε η αγία γραφή και θα γίνει. Έλεγε. Η αγία γραφή δεν είναι ψέματα. Εφόσον υπάκους στο τέλημα του Θεού, δεν θα σταματήσει η γη να σου δίνει τους καρπούς της. Εάν όμως δεν υπακούς στον Θεών, τότε θα έρθει η μάχηρα του Θεού. Μάχηρα η μάσκα τέτοι. Θα πληρώσουμε ακριβά την αλαζονία μας, την απιστία μας και την παρακοή μας το θέλημα του Θεού. Υπέρευκρασίας αέρον, εφορίας των καρπών της γης, και είπαμε ποιο είναι το μυστικό της εφορίας των καρφών της γης. Και καιρόν ειρηνικών του Κυρίου Δεηδόμενου. Βλέπετε η Εκκλησία ενδιαφέρεται και δια την ειρήνη στον κόσμο. Το έχουμε ξαναπεί στην αρχή. Αλλά εδώ βλέπετε μας το επαναφέρει και πάλι. Και εδώ θα υπενθυμίσω και πάλι... Αυτό που είχα πει και τότε. Το μυστικό της ειρήνης δεν βρίσκεται ούτε κάτω από τα περιστέρια, ούτε κάτω από τα, κλάδι, από τα ε, λιόκλαρα. Το μυστικό της ειρήνης βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, μέσα στον χώρο της λατρείας, κοντά στον αρχηγό της ειρήνης που δεν είναι άλλος από τον Κύριο ημώνης του Χριστό. Κάποτε συζητούσα με έναν ας μην πω σε πιο χώρο βρισκόταν. Ας μην το πω γιατί δεν θέλω σας είπα να, πολυ... να πολιτικίζω και να κομματίζομαι μέσα εδώ. Κάποτε συζήτηκα με έναν. Τον είδα μοιραζε κάτι φυλάκια εκεί, κάτι ειρηνό ή... Για, για την ειρήνη τέτοια πράγματα το πήρα το διάβασα λίγο του λέω δεν μου λες μωρέ παιδάκι μου του λέω. εσείς του λέω που φωνάζετε για την ειρήνη γιατί είχε και υπογραφία από κάτω έλεγε σε τίνους κόμματος, ήταν. εσείς λέω έχετε κάνει τόσες μάχες λέω τόσους πολέμους τόσο αίμα έχετε χύσει τόσα τόσα τόσα τόσα τι μου είπε Μα μου λέει εμείς θα κάνουμε όλα αυτά για να έρθει η ειρήνη. Σκοτώνεται του λέω για να έρθει η ειρήνη. Μα αυτή είναι η ειρήνη μου λέει. Να σκοτώσουμε, να κυριαρχήσουμε πάνω στη γη και στη συνέχεια μεταξύ μας θα ζούμε ειρήνικά. Ωραία μπράβο του λέω συγχαρητήρια. Μπράβο ρε ιδεολόγια του λέω να σε καλά. Τώρα πραγματικά μου έδωσε το στίγμα του τι σημαίνει ειρήνη. Μα δεν είναι αυτή η ειρήνη η ειρήνη ξέρεις ποια είναι ξέρεις ποια είναι η ειρήνη Μα δεν ξέρουμε ούτε και την ξέρουμε η ειρήνη είναι να τρως καρπαζά και να γυρνάς και την άλλη μεριά να φας και δεύτερη αυτό είπε ο Χριστός ώστι σεραπείσει επί την δεξιάστη αγώνα να αυτό και την άλλη να μην ξαναρίξει. θα φας και δεύτερο τότε θα έρθει η και αν λέω ότι ο πρώτος ειρηνοποιό και ο πρώτος ειρηνιστή είναι ο Χριστός το λέω ακριβώς γιατί είδατε είδατε ποτέ χριστιανό στην οποιαδήποτε εποχή να πάρει όπλα. Ο Χριστιανισμός διώχθηκε, δεν Αυτό είναι το κηρύγμα του Χριστού. Αυτό είναι το κηρύγμα της ειρήνης. Αν θες να έρθει η ειρήνη στον κόσμο. Ξέρεις ποιο είναι, τι σημαίνει η ειρήνης να εφαρμόσεις αυτό που είπε ο Κύριος πάλι. Αγαπάτε τους εχθρούς συμών; Εκεί θα σε δω. Δεν σου είπε ανέτου τον εχθρό σου; Δείξε ανοχή; <Κι> Ούτε σου είπε κάνε το μικρότερο; Ούτε σου είπε ε; Κοίταξε να τα συμβιβάσεις. Όχι. Αγαπήσε τον. Ξέρεις τι σημαίνει τον, Όπως αγαπάς το παιδί σου, να αγαπήσεις και αυτόν που σε μισεί, σε σηκωφαντεί, σε εχθρέβεται. Τότε θα έρθει η ειρήνη του Χριστού. Τότε θα έχουμε το καιρόν ειρηνικό το οποίο ακούσαμε προηγουμένως στο 8ο ένα το πιο είναι ειρηνικό. Όταν σε ακούω και λες δεν του μιλάω γιατί μου έθιξε την υποληψή μου, μου είπε αντεμορή όπως μου είπε κάποτε κάποια, μου είπε λέει μωρί, και εγώ δεν θα τη ξαναμιλήσω. Και μας είπε αντεμορή πάει σου ρίξε την υπόληψη τώρα. Και τον Χριστό που τον είπαν μέθησο, τον είπαν, τον είπαν, τον είπαν, τον είπαν, είπαν φίλο τον πορνό, φίλον τον ερετικό, φίλον, φίλων. Ο Χριστός είδατε, θυμάστε τι είπε, ανατέλλει τον ήλιον επιπονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί και αδίκους. Αυτή είναι η αγάπη. Και το φίλο. Και τον εαυτό να τον έχει την ίδια απόσταση. Να τον αντιμετωπίζεις με την ίδια αγάπη. Εκεί σε θέλω. Εκεί θα έρθει η ειρήνη. Το μεγάλο αυτό αγαθό για το οποίο όλοι μιλάνε. Είδατε ειδικά τότε που έρχονται τα Χριστούγεννα κονίσαν όλοι «δόξα νυξίστη», «Θόη και πηγαίνει η ειρήνη» έναν «τρωπιστικό». Και όλοι μας μιλάνε για την ειρήνη, για να φύγουν τα πολεμικά, τα όπλα, να φύγουν τα αυτά ιστορίες για αγρίους συγγνώμη για τη φράση μου ιστορίες για αγρίους δεν, ούτε και ήδη δεν καταλαβαίνουν τι λένε ούτε και ήδη δεν καταλαβαίνουν τι λένε δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι δεν θα έρθει έτσι η ειρήνη με ευκολόγια δεν έρχεται η ειρήνη η ειρήνη θα έρθει πως από μέσα από μέσα μας θα ξεπιτρώσεις, Μόνο να ακούσεις τον Χριστό, μόνο αν αγαπήσεις τον εχθρό σου, τότε θα πάψεις να τον επιβουλεύεσαι, θα πάψεις να σκέφτεσαι εναντίον του, θα πάψεις να τον έχεις στην μπούκα του κανονιού. Και τότε ήρθε η Ρήνη. Πάει τελείως. Δεν έχεις πλέον τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που σκέφτεσαι πως θα του βγάλεις στο μάτι Δεν γίνεται η ρίγη Ας φύγουν τα όπλα Έτσι το είχα πει ενός <Τι, Τι θες μου λέει, λέει να φύγει τα πυρηνικά μου λέει τότε Να φύγουν θυμάστε κάποτε, κάποιο καιρό το παραμύθιτος ποιο ήταν Να φύγουν τα πυρηνικά, να φύγουν τα πυρηνικά, τα <Τι> να κάπως τα, τα, τα <Τι> ε, ναι, πύραβη λέει Δεν θυμάμαι <Τι> Οι βάσεις οι βάσεις και τα αυτά και το, το ένα και το άλλο, λοιπόν, καλά Λοιπόν, να φύγουν εκεί να μου λέει και θα έρθει η ειρήνη. Ποια ειρήνη, μωρέ, Χριστία, ναι, μου πει ε, η μου λέω. τα ειρηνικά, θα η ειρηνικά όπως τα και εγώ βγάζω ένα μαχαίρι το πέρα και σε σφάζω. Πού είναι Πού είναι Εγώ σε η ειρήνη. Δεν θα η Δεν είναι αυτή η ειρήνη. Δεν έτσι η ειρήνη. Η ειρήνη έρχεται να θα βάλει στο Χριστό μέσα σου, Τότε θα έρθουν οι ειρηνικοί καιροί. Τότε θα έχουμε την εκπλήρωση του ειρηνικού αυτού το οποίο εξηγούμε ευκρασία αέρων, εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δαϊφόρου.